Bye. Καλή χρονιά, γεια σας Και χρόνια πολλά Ευτυχισ... Ευτυχισμένο το 2015 Με αισιοδοξία όπω είχε πει ο Σαμαράς Και αφού έπιε ο Σαμαράς με αισιοδοξία μπαίνει το 2015 Ευτυχισμένο και το 2014 ναι. Εδώ που ήρθαμε και κάθε πούμε πέρσι. για το πέρυσι ναι. Γιατί για το φέτος δεν ξέρει κανείς Δύο μέρες ήδη πέρασε και αυτή η χρονιά πάει Και συνεχίζουμε στους ίδιους οριθμούς εμείς με τα ισπανικά από και από χθες ε, που είχαμε τσοπολιμάκ. Οπότε το κρατάμε. Κρατάμε γερά. Είναι και, και, και ωραία ταινία αυτό από το με το ή η ζωή του Τσέκη στα νεανικά του χρόνια. Οπότε ας την ακούσουμε όμως γιατί είναι πολύ ωραία. <σοπότε>, Όρσα Όρσα και όλα. Για Αυτούς που φύγανε. Το 5, το 15, που φύγανε. Που φύγει, του Σαμαρέου. Όρσα, τώρα πάμε για του άλλου, καινούριου. Άλλαξε χρονιά, Όρσα και για του Και επειδή είναι από την ταινία για τον Τζε, οποιαδήποτε ομοιότη με πρόσωπα και καταστάσει είναι Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Καμία Τέρμα πιάσει τα έτσι. ή με το. κεφάλι ο Καλά μπήκε η χρονιά, εντάξει, όλα καλά. Καλά μπήκε, εντάξει, όπω μπαίνει κάθε χρονιά. Ναι, μωρέ. με τον ίδιο τρόπο. Τρία, δύο, ένα, καμίνη, μιζέρια. Όχι, από το 10 και μετά. Α. Ε, η χρονιά μπαίνει όπω μπαίνει, στα το μετά τα χαλάει. Ε, ναι, μετά, ε, ε, είναι μετά 365 μέρε δεν με ίσχυε. Τώρα είστε, μπήκε ναι. καλά και μετά θα χαλάσει. Μπήκε με προεκλογική. Ε, προεκ, ναι, αυτή είναι από τι λίγε φορέ που νομίζω δεν θυμάμαι, ε, είχαμε ποτέ άλλοτε προεκλογική. Στην αλλαγή του χρόνου, όχι. ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν έτσι ή φτινόπορο ή άνοιξη μια χρονιά να κάνουν μα, μαύρα Χριστούγεννα και αυτοί όχι μόνο εμείς δεν είναι σίγουρο ε. Το και λέμε. μόνο το άγχος η αγωνία δεν ε, είναι λίγο τέτοιες μέρες εμείς εδώ είμαστε πάντως και σήμερα Παρασκευή είμαστε, είμαστε. παρακολουθώντα τα δέοντα ελληνοφρένια δηλαδή είμαστε εδώ και οι δύο όπω όλη αυτή τη βδομάδα με τις αργίες και με τα υπόλοιπα το ε. γλεντήσαμε, το γλεντήσαμε. Ναι, ενώ που είμαστε μαζί. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Με δημιά. μια περίσκεψη για αυτό που έρχεται. Με κουραμπιέδες και Με και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω για... γιατί όλοι Όλη την ώρα έχουμε είναι φαν του κουραμπιέ, τώρα που το λε. Ναι. Μια... πολύ κουραμπιέδε Ναι, γι' αυτό ίσω. Mm. Σου λέει μην κουραμπιέ. Ναι, Με μια περισυλλογή, έλεγα εδώ και τεσσή για τη χρονιά που έρχεται. Oh. Εντάξει, είναι χαρά το ότι έρχεται η νέα χρονιά, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε αυτή την Ευρώπη και ζούμε και το 2015. Πόσο χαρί. Πόσο, όχι, χαίρεσαι. αλλά Ου έχεις Έχει και μια, ένα κράτημα στο πίσω μέρο του μυαλού, μη σου πω και στο μπροστά. Σκέφτεσαι τι είναι να γίνει και προσπαθεί να εξηγήσει αυτά που γίνονται, να ερμηνεύσει ή να προβλέψει αυτά που γίνονται. Και επειδή αυτό είναι δύσκολο, Ματέο, εγώ έχω αυταπάτε. Α, το κάνουμε διάφορα. Με το κεφάλαιο τρόπους. ή με του βαρβάτε. Δεν με είναι σ... τώρα αυτή η Ποια... απάντηση που κουλάει εδώ. Βάλει, <Ρι> διάλεξε ό,τι θες δεν με απασχολεί. Εγώ κρατιέμαι από, ξέρει, <Ρι> <Πρόσεχε, Ρι> <με χριστούχενε, Ρι> <χρωτέσινο, Ρι> ό,τι βρω. Πρόσεχε. Χριστούγεννα, γιορτέ είναι ότι βρίσκονται στο μετρό, διάφορα Στο δρόμαμα. μετρό κρατιέσαι από τι χειρολαβέ. Στο μετρό κυκλοφορούν και άλλα, δεν έχει μόνο χειρολαβές από το... <Ρι> Εγώ από αυτά κρατιέμαι. Έχει και χμηρέ χειρολαβές Στο δε <Ρι> ραδιόφωνο κρατιέμαι από άλλα. το λέω ευθέως. παρότι με βολεύουν οι εκλογές, σας το λέω και πάλι με βολεύουν οι εκλογές παρότι με βολεύουν οι εκλογές εγώ θέλω να δω το πλοίο να δένει με ασφάλεια στο λιμάνι το ήρεμο Μέρες που είναι, τι τα θέλε για τα πλοία <laughs> <laughs> μία που είπε για πλοίο μία που το, το, το μισό ιόνιο σχεδόν, σχεδόν ταυτόχρονα γινόντουσαν όλα Ε, είναι το μεγάλο μας τσίρκο, το τραγούδι του τέλους, αλλά βάλαμε και το Σαμαρά μέσα, έτσι, για να τα, σας φρενάρουμε ήρεμα, γιατί δεν είστε και για πολύ, ναι, μην το ακούσετε λίγο. όλο αμέσως και πάρετε καμιά σημαία τώρα που έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο και βγουν στους δρόμους, είναι το ναι, να αλλά βάζεις. είναι το καλύτερο φρένο, ναι, Πώς πα κάπου και μια κολόνα, ναι, αυτό ναι. είναι ο σαμαρά. η ίδια. κολόνα για το τραγούδι. Τι να κάνουμε Κολόνα ήταν ο Σαμαρά και δεν τον <laughs> θέλατε. Κολόνα! Δεν ξέρουμε. Μπορεί να τον θέλει ο κόσμο. Μπορεί. Θα, θα, θα αναστραφεί η πλειονότητα του, να... του λαού. Ναι. Και τα να πιστεύουν ετλέξει. που τα λένε ότι θα αντιστραφεί και θα είναι υπέρ τη δημοκρατία εκλογέ. Έτσι τα λένε. Θα φανεί. Επιτέλου, πια, μιλήσουμε καθαρά. Hey, 23 μέρε. Σε 23 μέρε ψηφίζουμε. Ναι, για 23 μέρε. Οπότε είναι κρίσιμε οι Θα θολώνω τον τζάμι και θα ράβω 23 μέρε για τα τσακίδια. Στη Σαμαροσακούλα. Σαμαροσακούλα. <laughs> στη Σαμαροσακούλα του Άλλου. Πολλά μπορούμε να πούμε και σήμερα που είναι και δεύτερη μέρα, ακόμη έτσι φρέσκος ο νέος χρόνος, αλλά νομίζω θα μας εκφράσει η Ακροάτρια που ακολουθεί που δεν πρόκειται ποτέ να μου κόψουν είναι τα όνειρα που κάνω θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να κάνω κάποιο όνειρο για να τα μαζέψω, να τα δώσω σε στην εφορία που τους χρωστάω το 11, το 12 και το 13, δεν τους τα δίνω είναι το όνειρό μου δεν θα μου κόψουν τα όνειρα Στολιστικά Cut 'em out! Cut 'em out! Ride 'em in raw heart. Keep moving, moving, moving, movin', though they're disapproving. Keep them doggy moving raw high Don't try to understand them, just rope and throw and brand them. Love will be waiting, be waiting at the end. Move 'em on, on. On. on, hit them up. Move them on, move them up. Move 'em on, cut them out. them hide. cut them out. Ride them in, ride them in. in, cut 'em out. out, ride 'em in, right of Ελληνοφρένεια είναι δεύτερη μέρος του χρόνου, δεύτερη εκπομπή του χρόνου. Καλή Δεύτερο μέρο τη εκπομπή δεύτερης δεύτερης του χρόνου. Δεύτερο μέρος τη Δεύτερης, στις στις δεύτερης στις εμάς, δεύτερα. Δεύτερας Ιανουαρίου του 2015. Μπαλουρδό. Ναι! <laughs> εδώ είναι! <laughs> Τώρα που αλλάζουν λίγο τα πράγματα. <laughs> τι μισκασμένους, γίνεται. Μισκασμένους, μισκασμένους. ,τι, τι; Κάνω προπόνηση. Δηλαδή. Βαράω με τον ύμνο του ΕΑΜ. <laughs> Για να είσαι. Ε, εντός... <laughs> ναι. Όχι τίποτα ακόμα. Τι να κάνω. Θα βαράτε κόσμο. Μου δώσαν ένα CD εκεί πέρα με τα απαραίτητα. Μπέλα τσάω, μπαντιέρα ρόσα. Τα άμαθε. Όχι, πού να χτυπάω, πρέπει να συντονιστά Μα ακόμη δεν βγήκανε. Μα ακούγεται ότι. Δεν ξέρω, υπάρχει μια ελπίδα στο λαό. Τι να πω, και αυτό το παιδί δεν ξέρω. Συμπαθεί φαίνεται τελικά. Αλλαγμένο σιγά-σιγά και ο μπαλούρδο. Με στο ρεύμα το γενικό, πιο ρεύμα δηλαδή. Και πικραμένο πολύ το χάσαμε. Ααααααααααα, Τον αντώνει, τον χάνουμε. Ε, θα τα δούμε, δεν τα ξέρουμε. Αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικό λαό. Όμω έρχεται ο Γιώργο. Δεν είναι μόνο ότι χάνουμε τον Αντώνη. Κάτι είναι και αυτό. Κτικό Κάτι... μα παιδί είναι ο Γιώργο. Κτικό μα παιδί. Κα Κατάδικα. Όχι σαν κι αυτού τώρα του βρω Και ταιριάζετε, εσεί έχετε πολλά κοινά. Εσύ ειδικά με τον Γιώργο. Έχω υπηρετήσει και επί Γιώργου. Ε, ε, ξέρω, εκεί ανδρώθηκα εγώ. Ναι, και ο Γιώργο έχει υπηρετήσει επί. Δεν ανδρώθηκε όμω. <laughs> Όσο μπορούσε. Στα ποδήλατα και σε όλα τα υπόλοιπα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. όπως το μάνα εξ ουρανού που ότι να πηγεί το αγόρι Μα ε... μάνα εξ 1 2 3 5 6 4 Tryki tryki i Tryki tryki tryki tryki Patera Kanojko, driggy, driggy. Γιώργος. Τι θε να πει, τον τρίγκι τρίγκι αν κρίνω την εποχή που βγήκε. Να ερμηνεύσουμε αυτό που ακούσαμε. Α, όχι, αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γιατί είναι τόσο φλού που μπορούμε να. να κάνουμε, έτσι. Μό, μέσα από τον τρίγκι τρίγκι θέλαμε να δείξουμε εμεί και ο Γιώργο μαζί ο... τη διέξοδο. Ταιριάζει και το εμεί και ο κόσμο. Ναι, να Ο Γιώργος είναι ο, ο κόσμο. Η διέξοδος που μέσα σε αυτά τα 6-7 γράμματα πόσο είναι το τρίγκι. Υπάρχει και διέξοδο μετά το Γιώργο. Είναι κώδικα τον τρίγκι. Το μάνα μου. Το μάνα μου είναι μάνα μου. αυτό που ξέρουμε όλοι. Μάνα αλλά το τρίγκι. Μέσα με, στον τρίγκι συμπεριλαμβάνεται η διέξοδο από τον Γιώργο. Υπάρχει κόσμο που θα ψηφίσει Γιώργο. Μπορώ να σα πω και περισσότερο από αυτό που θα ψηφίσει Βέννη. Ντρίγκι τρίγκι. Ντρίγκι τρίγκι. Κανονικά όμω χρόνια τώρα τρίγκι τρίγκι. Πιο μετά συναντά πάει σύννεφο. Σε ένα άλλο ηχητικό θα θυμηθούμε τι ακριβώ έχει γίνει εκεί με αυτόν τον κόσμο και πώ ξεκινήσαμε και πώ φτάσαμε. Εδώ που φτάσαμε μεταξύ άλλων. Όμω το ζητούμενο είναι να πηγαίνουμε μπροστά. Αυτό δεν λένε όλοι. Άλλο μπροστά. Πάμε μπροστά. Όλοι αυτοί έχουν παραπάει μπροστά. Ε, το Να είμαστε πιο μπροστά και από του άλλου. Αυτό το είχε πει ο Άκη Τσοκατζούπλο. που του λέγαν σε κάτι. μπροστά, πιο μπροστά, Πόσο μπροστά Πόσο πιο μπροστά, να κάνει <laughs> άκη. να και Όπω και τι τέτοια τι επιφυλάσει αυτό ο τόπο. Μαζί ε, δεν είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Είναι Ναι, εντάξει αυτό. Θα πάμε μπροστά. Α, δεν θα πάμε μόνο εμεί. Έχουμε βοηθό πάρα πολύ καλό. Αρχίζουμε. Δεν μπορεί. Σφύριγμα. Φυσαρμόνικα. Δοξάστε μας είναι πάντοτε ωραία Η δική μας Νέα Δημοκρατία Μια Ξεκόλα Η καρδιά σου να μην βάζει Ούτε μ' Κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε και το το το το νοιάζει το το to, to, to, to, to, to, to, klady po to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, I to, I to, to, to, Το εισόδημα του Έλληνα πολίτη Μη σε δεν αξίζει Τίποτα μη ξεκοβίζει πράβα. Μαλακίες Και μη σε νοιάζει Σπέρα είναι και Γυρίζει Τράβα Τράβα σκανδάλι Takaracja każdego foru. Trawa. Ena sandwich. Trinding, doty suszda fiki. Trawa. To Jorgo Andreu się nazi. To paszok de trawa. Trawa. Trawa. Trawa. To Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Τα Τραγούδησε και γέλα Κάνε κάθε είδους στρέλα! Τραβα δρόμο της Ωρακίας Και μη σε νοιάζει Και χάνω γέλα Νομός Μεσσηνίας Σαμαράς Αντώνιος Παρών. Παρών. Και του σου Φτάνει πια. Μην τραβάτε, μη τραβάτε παιδιά, μην τραβάτε παιδιά, μην παιδιά. Ναι? Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό της χώρας συνομιλεί με το Θεό. Παρακαλώ, περιμένετε. Εμπρός! Όλα μαζί και μια επικοινωνία με τον Μέγαρο Μαξίμου. Πάλι οι Αλίκειοι ήταν και όλοι οι υπόλοιποι. Που τραβάνε μπρο. Τραβάνε. Μπρος. Αυτό που πάνε όλοι αυτοί μπρο και εμεί όλοι πίσω. Αν και νομίζω τραβάνε το χαλί του μπρο στην είδη. Λοιπόν, ε, για... Όχι. <laughs> ε, ναι, να το ήπουν, βαρύνουμε <laughs> γιατί δεύτερη μέρα του χρόνου. Γιατί... <laughs> ναι, όχι, να μην το βαρύνουμε τόσο. Α, Δεν χρειάζεται. Έτσι. Και έτσι, μάλλον, μην το βαρύνουμε okay. έτσι. Α το βαρύνουμε αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ είναι από μόνο του βαρύ.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 Εδώ, Ελληνοφρένεια, το τρίτο μέρο τη δεύτερη εκπομπή τη δεύτερη μέρα του, του 2015. Α. Καλό! Καλό. Εντάξει, να μετράμε Πολύ και πλοκο. μια μανίδα. πότε θα το πάμε αυτό, Ότι θα μετράμε εκπομπές. Τέλο, τελείωσε. Μετρήσαμε. Όταν μετρήσουμε, μετρήσαμε. Μήπω τώρα α, να α, α, αρχίσουμε οι νέες... Και αλλιώ. Δεύτερη εκπομπή τη δεύτερη μέρα τη προεκλογική περίοδου του 2015. Μπορούμε να μετράμε και έτσι. Μήπω τώρα με του Ιριζέου θα έρθουν να αρχίσουμε νέο κύκλο εκπομπών. Ότι ήταν, ήταν η περίοδο <laughs> τη πρώτη φορά αριστερά. Όπω ξέρει και έχει και εμπειρία. Και ο Σιμίτη όταν ήρθε, οι εκπομπέ ήταν ίδιε. Τα ίδια θέματα είχαν, τα ίδια αιτήματα. Τώρα και μετά ήρθε ο Καραμαλή, τα ίδια αιτήματα, τα ίδια άλλη τα θέματα είχαμε. Μου σου πω και περισσότερο. Μετά ήρθε ο Γεωργάκη, ξανά Εκ τα τότε ίδια. Τότε ήταν σοσιαλιστέ. Η διαφορά είναι ότι ήρθε και ένα μνημόνιο και τα μεγέθηνε όλα αυτά και τα τίναξε στον αέρα. Ναι, ρε, παιδιά, όλη αυτή μέχρι τώρα. Ήταν... Πάλι υγεία δεν είχαμε και πάλι. καπιταλιστέ όλοι αυτοί μέχρι τώρα. Καπιταλιστέ. Η τωρινή τι είναι. Δεν είναι. Τι, δεν είναι καπιταλιστέ. Είναι καπιταλιστέ. Στο αριστερό σημείο Μεγά... αριστερό σημεί αριστερός γίνεται ο διαχωρισμό. Στο καπιταλιστή τη δεν είναι κανεί τίποτα. Νομίζω δεν έχει θέσει κανεί θέμα καπιταλισμού. Γιατί να θέσει, αφού καλά μα πάει. Αυτό, αυτό ακριβώ. <laughs> Γιατί <laughs> μα πάει τόσο καλά, καλά κάνουν και δεν θέτουν θέμα. Έχεις δείτε Αλλά δείτε, μην όσο. το βαρύνουμε δεύτερη μέρα, τι δεύτερε μέρε. Τώρα θα βαρύνουμε. Έκατσα και στι όχθε του ποταμού Πιέδρα. Και εσύ, Ναι, ο άλλος ρε, πού είσαι Όπως είναι. και ο άλλος. Λοιπόν, Και σκέφτηκα ε, Θυμάστε τα πανηγύρια που κάνανε τότε Όταν είχε βγει ο Γιώργος το 9 ναι, πανηγυρίζαν, Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές στην Να στην θυμηθούμε άρθρα, στην λίγο. στην Αλεξανδρία Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε από, τη, από εκείνη τη μέρα, ραδιοφωνικά πάντα Πήραμε και λίγο από μια παραγωγή που είχαμε κάνει Για την ιστορία της Ελλάδας πριν κανένα δίμηνο Τρίμηνο, πότε ήτανε, κάποια κομμάτια Ε, και να θυμηθούμε, τα πανηγύρια τότε, των συμπολιτών μας που για τον το Γιώργο είχαν μεγάλη χαρά και δόξα. Και ελπίζουμε ε, να ξανά μεγάλη εννοείτε, χαρά και δόξα. με τον Γιώργο πάλι. Πώς μπήκαμε στο μνημόνιο, τι έλεγε ο Σαμαράς τα ζάπια, τι δεν έλεγε, διαδηλώσεις, ουρές έξω από αέδα, από τράπεζες. Ο αντιμνημονιακός τότε Σαμαράς. Ο αντιμνημονιακός, η Μέρκελ, οι συγκυβερνήσεις, τα αιτήματα, τα διαχρονικά. Με λίγο μουσική θα τα ακούσουμε στο εξάλεπτο που ακολουθεί. Σεισμό, σεισμό, σοσιαλισμό! Εφόσον κανέναν 81! Είμαι πολύ ευτυχισμένοι! Ο Γέρος Ο Σοπαρδέω είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει σε την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι! Πρώτα που βγήκε το πασό! Και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματό μα, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι φέρνουν καλύτερε μέρε. Γι' αυτό χαίρομαι τυπλά.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 Μα πάγανε συντάξει. Τι μπορείτε να του <σχελίδι> Να βρίσουμε; Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα ούτε δικτατορία δεν μπορείς να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και, και λίγοι χαρτί. Τι <Σι'> Τι Szkoda, merytia, ale nie nie ma światło. Nie ma światło. Nie ma światło. Nie ma światło. Nie ma światło. Nie ma światło. Nie Nie ma światło. Nie ma światło.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 Βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. Όλοι βλέπανε την ηλικία, όλοι μα απορρίπταν. Τα πίκρα μου με το κέρα. ακόμη πολύ φόρτα να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι τη γουνιάζει. <Το> Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Είναι. μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω κάπου εδώ κλείνουμε αγαπητοί ακροατές η φωνή της ελληνικής τρατηφωνίας συγγεί καλή συνέχεια θα τα πούμε θα ξαναβρεθούμε ψυχή βαθιά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 Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πώ το πληρώσω, Ρεύμα, όταν είναι στη γειτόνια σε γενεζή, το θάνατο. Δεν εκδίνω τα σκουπίδια, κόσμο και εμεί καθόμαστε. Έφυγα σε έναν τεκρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αδία του σχολείου. Μα πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μπροστά μου στη σε σειρά που περίμενα για το επίδομα ήταν μια μητέρα. Είχε το παιδάκι δίπλα. Και έτσι είπαμε τρίμονο βοήθημα, 250 ευρώ. Ούτε τα γάλια του παιδιού δεν είναι. Ωραία, πείστε το παιδί, ρε! Ει είναι άστε! Synem wolny, kia το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Τις δεύτερες όχι δεν χρειάζεται, εμάς, δεν, δεν χρειάζεται μας κρυάζουμε δεν μας δεν είπαμε, δεν κρυάζουμε Α μετράμε αλλιώ, α βρούμε άλλου τρόπου να μετράμε, μετράμε αριθμητικά, να μετράμε και με επιλογέ. Εγώ είπα προτείνω. Με το να που μετράμε επιλογέ, εγώ προτείνω. Ο... Μην με, μετράμε. Αμα γιατί γιατί. Είστε, γιατί με αυτές όμως... θα είναι στενάχρονο. Ναι, αλλά αυτέ όμω. Αυτέ μα κρίνουν, αυτέ μα καθορίζουν. Γι' αυτό είναι στενάχρονο. Τι να κάνουμε, εμεί τι τις μετράμε. Έμι τι κάνουμε, δεν θα τι μετ... Άκουσε πριν τι μήνυα αναδρομή κάναμε. Αυτά δεν θα τα μετράμε. Πώ γίνανε έτσι μόνο του. Ήρθαν από πάνω από την Ελλάδα ένα σύννεφο και τα έστειλε. Όχι, Από κάτω, ο κόσμο δεν έκανε επιλογέ όλων αυτών. Να αποφεύγουμε τη συγκινήσει, λέω εγώ. Για ε... να κρατηθούμε για τι 25 που θα είναι η μεγάλη συγκίνηση. Μας... Οι συγκινήσει δεν μα αποφεύγουν. Εμεί και να τι αποφύγουμε, οι συγκινήσει έρχονται εδώ. Κάνουν τα πάντα για να σου πούνε ε, ξεκόλα. Με ποιο θα κάνει κυβέρνηση. Πάρ το απόφαση. Εγώ αυτό θα βάζω σύνθημα. Πάρ το απόφαση. Προ τον ελληνικό λαό. Ναι. Καλά. Πάρ το απόφαση. Και πάντα Δεν ξέρω. Let's Μάλλον φαντάζομαι. Φαντάζομαι, αλλά. Πάρω το απόφαση. Δεν αλλάζουν τα πράγματα μόνα του. Ούτε αλλιώ ούτε με την κάλπη στι 25 του μήνα. Δεν αλλάζουν. Το έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία του μήνα. Τι θέλετε, Χούντα, δηλαδή, να μην έχουν ψηφίζουμε κιόλα. όλα να γίνει κιόλας. όλα μέσα σε πέντε χρόνια έχουν γίνει όλα. Όχι, να αποπαντήσει. Να μην ψηφίζουμε, μάνα... ψηφίζουμε, δηλαδή. Όχι, έχει να μην κάλπη δεν θα τίποτα. Να ψηφίζουμε. Ή είστε εσεί πια. Να ψηφίζουμε. Καλά είναι. Α. Είναι και ωραίο. Ούτε βούλτευση δεν αποφεύγει τόσο πολύ. Ω πρώτο βήμα. Άλλοι το θεωρούν τελευταίο βήμα. Εγώ στο λέω ω πρώτο βήμα. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ στο τέλο. Προ το τέλο. Ε, Αλλά τι τραγούδι έχει διαλέξει η για το τέλο. Το... Για να δώσει το. να σηματοδοτήσει. Είναι το Hazen Shade of Winter. Βρυσιά. Που λέει και <laughs> <laughs> Όχι, δεν είναι βρυσιά. <laughs> είναι του Σάιμον Καραφάγκελ. Γυρνάμε λίγο στα παλιά και επειδή είναι και λίγο καιρό μουντός και αυτά. Ε, Και τέλο πάντων, αν δεν έχει λιονφάριν για τι επόμενε μέρε, αλλά είχε και φροχέ, είχε και χιόνι, αλλά και ο ήλιο. Και αν δεν φταίξει, θα χιονίσει, όπω λέει εκεί η Έμι. Οπότε διάλεξα αυτό. Winter, όπω και να έχει Winter. Δεν έχουμε Winter. Τώρα αν είναι Hayes και αν έχει και Sade, θα το δούμε τέλο πάντων. Ωραία, με αυτό σα αποχαιρετούμε. Ο Νίκο Απρανίδη θα είναι κοντά μα. Για τον εξαιρετικό ήχο που ακούσατε Για την τηλεοπτική που ρωτάτε, για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στι 12 την άλλη Δευτέρα. Είναι πρώτη κοπή Την άλλη Δευτέρα γιατί έχει και την επόμενη κάτι αργίες μέσα, αργίες Έχω τα λεφρά. δραματά μου, έχω, έχω yeah, τα, ναι. Ναι. τους μου και αυτά, με πάνε τέσσερις τελεσπά. Λοιπόν, Νάτε. γεια σας και καλή χρονιά. Γεια Your cup in your hand, and look around. He's a brown eye and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your no hopes you pass away, simply pretend that you can build them again. Look around. The grass is high, the fields are ripe. It's the springtime of my life. Our seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't just stop and revel, The local manuscripts are unpublished flying, drinking my vodka and lime. I look around, think some brown now, and the sky...